Σάββατο μεσημέρι χειμώνας μεσημέρι όρθιος Εκτός οθόνης στο μπαλκόνι Αγώνες, κάθεται στα κάγκελα παλάμες Στα μάγουλα δάκτυλα ξεκολάνε μάτια Τα στρέφουν σαν βλέμμα προς τα κάτω Α μη λέω ξαφνικά Ναι ναι ναι Δηλαδή σε βλέπω να περνάς με ψώνια τσάντε τσάντε να γυρίζει Κάτι, κάτι να μου θυμίζει Στο θε... το τηλέφωνο του, το <συλίδι> χιόνι, το κουδούνι χτυπάει τίρο τηλέφωνο τρέχω ακούω έλα, άνοιξε, μου ξέχασα τα κλειδιά